για την αγορά χαλκού τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης ανακάλυψα πως δεν υπάρχει επαναλήψη και το επαλήθευσα επαναλαμβάνοντάς το με όλους τους πιθανού τρόπους Σέρεν Κίρκεγκορ, η επανάληψη Το καρναβάλι είχε πάντα κάτι βαθιά τελετουργικό και κάτι εξίσου βαθιά παραβατικό. Ακροβατούσε δηλαδή ανέκαθεν μεταξύ της αυτοδιακομόδησης και της εξέγερσης. Ήτανε μια εναλλαγή ρόλων που στην πραγματικότητα υπέκρυπτε μια πλήρη διαταραχή της τάξης, της ορθής κατανομής ρόλων. Κι έτσι δεν μας κάνει εντύπωση που όταν η τέχνη εισήρθε στο πεδίο όπου το εμπόρευμα πλέον άρχιζε να πρωταγωνιστεί και να κυριαρχεί, πολύ συχνά για να διασώσει την ακαιρεότητα και την ειλικρίνειά της για να πει την αλήθεια που είχε να πει φόρεσε τα ρούχα του καρναβαλιού. Υπάρχει μια καρναβαλίστικη γραμμή ας πούμε που διαπερνά όλη τη μοντέρνα τέχνη και που πότε είναι η Μίζων και πότε η Ελλάσσον. Πότε ο καλλιτέχνης ποντάρει κυρίως αυτήν και πότε την αφήνει απλώς να συνεπικουρεί τη δουλειά του και λίγο να την αλλοιώνει. Αυτό το καρναβαλίστικο στοιχείο εντοπίστηκε και στην ελληνική τέχνη και είναι η μια όψη, η πίσω, η αθέατη συνήθως της μπροστά, της τραγικής όψης του Καριωτάκη Φερύπιν. Αλλά για λόγους που έχουν σχέση με το πόσο ουσιαστικά κατανοήσαμε αυτό που συνέβαινε στην ελληνική κοινωνία και κατά στην ελληνική ποιήση, όλα αυτά πέρασαν κάποια στιγμή στο περιθώριο και από τον καριωτάκι κρατήσαμε μόνο μια αναλώσιμη φιγούρα, κάποιον μελαγχολικό τύπο που κάποια στιγμή πήγε στην παραλία και πυροβολήθηκε στο μέρος της καρδιάς. Πιέρο, μεν λαχόρα, πιχαλόρα, Θα ήθελα να καλύψω ένα κενό κατά κάποιο τρόπο να ανοιχτούμε στον ευρύτερο, τον ευρωπαϊκό χώρο, αρκετές δεκαετίες πριν τον Καριωτάκη και να δούμε έναν νεαρό Γάλλο, μεγαλύτερο αδερφό του Καριωτάκη θα τον λέγαμε, ο οποίος καθώς εξελισσόταν η δουλειά του, φόρεσε τα ρούχα του καρναβαλιού και έβαλε τα πείματά του να απομιμηθούν τις κινήσεις μιας μαριονέτας και κατά αυτόν τον τρόπο πέτυχε το είδος εκείνο απόλυτη ειλικρίνειας το οποίο ονειρευόταν ανέκαθεν γιατί όπως το παρατήρησε ο εμπειρίκος για τον Καριωτάκη, πάντοτε πίσω από την νερή, πίσω από τον καρνάβαλο, υπάρχει ένα αίτημα του απόλυτου. Υπάρχει μια νεροσυρμή κρυστάλλινη του παραδείσου που η ροή τη έχει ανακοπεί και που καθένας την νοσταλγεί με υπερβολική οδύνη. Θα πάμε λοιπόν στην Ευρώπη, σε μια εποχή όπου το βαρυτικό πεδίο του εμπορεύματος είναι τρομακτικά ίσχυρο και όπου ένας νεαρός ποιητής ο Ζήλ Λαφόργγ εκδηλώνει ευθύ αρχής την διάθεσή του να παραστήσει τον Γκλώουν. Πιερότε, τι λαμπρό, φεγγαράκι, εσείς και εγώ βρίσκουμε στολές με νίκη και ψηλά πάμε σε δίκη. Βγαίνουμε ένοχοι, ο Χριστός μάδια χέρια. Ο νους νεκρός Χίλη στο ιδέν Γελάμε Για το φεγγαράκι πάμε Πιελώ. Μέσα μας κατεβείται ενστικτοδός Ακούσια Κάψτε χαρτιά, φύλλα Και λίματα ανούσια Πρώτα ας περιστραφεί καθένας Σαν φακύρι. Να ανακοινεί την ύπαρξη πριν τη σερβίρεις Έχω καρδιά διάφανη Και αγνή σαν λάμπα Ναι Και εντυπώνω με αβρά Σαφής Σαν στάμπα Η Αφροδίτη Μέγας κοχινόρ του Απήρου Ήδη να Πέρα από το ποτάμι καταραίη Είναι καιρός καλή μου αστή Να ζαλιστείτε με την τρίλια ενός ονείρου Πνοές παντού Σεντόνια κοριβαντιούν, Λίστε κραβάτες Υπερβείτε τα εσκαμένα Λευκάφορο σαν κύκνος Λίδα μου ας χαθούν τα πάντα Έπειτα από σένα από μένα Μα πριν στραφείς με τα καλλιδοσκοπικά μάτια σου τρέμοντας, καχάζοντα φρυχτά Χοπ, ας υψώσουμε ως τα χείλη του κενού Τα μενουέτα ενός τρελού καρναβαλιού Για δες, η πλάση θεϊκή ανάποδα έχει χτιστεί Όλα αυτά, λορδεπιερώτε, σας τιμούν Όμως τι άλλο έχουν τα μάτια μας να δουν Α, να έρθει κάποια ενώ βραδιάζει Να ποθήσει, να πιει από τα χείλη μου ή να ξεψυχήσει το κερασφόρο μου κεφάλι Θα κοσμούσε το χόλ της τέλεια Μόλις με κατακτούσε Ως τότε θα υπογράψω με τα πάσης Επιφυλάξεως παλιές συμβάσεις Τι είναι Θεός Τι μη Θεός, Και ποια τιμή αναμεσό του διακρίνει στο κοντέρ Με όντα φευγαλέα παίξε Σα ζωνγκλέρα Έλκει το παν του του την κλωστή Α διαρρεύσει Ας διαρκεί α διαρκέσει και σαΐας η παικρή Τον εαυτό του αντικρούει η καθετή, Σύμπαν καλείται όλο αυτό που δεν αρκεί Κι εγώ, εγώ που τώρα θα με πει ανόητο, Έχω διαλέξει ένα στόχο αδιανόητο Που ξεμακραίνει την ανέφικτη ζωή Όλα αυτά λορδεπιερώνται, σας τιμούν Όμως τι άλλο έχουν τα μάτια μας να δουν Κάψανα. και έμοιαζε η γη να Μανά που τώρα ψυχαλίζει, ψυχαλίζει Στο πάρκο η Αφροδίτη αρχαία ξαναγίνεται Σταλάζει η μίξα της, το μάρμαρο ποτίζει. Όλα αυτά μια με αστεία χθεσινά, ο πιερότος μας το ρόλο του ξεχνά. Καρδιά θλιμμένη, φαναράκι σε γιορτή, το πρώτο τρένο ας με πάρει και ας χαθεί, τη νύχτα, τη ζωή, να βλέπω από το βαγόνι, σαν να μου πέτρα, να περνά, να με πληγώνει. Τα στοιχεία εδώ είναι ολοφάνερα. Το θεατρικό στοιχείο, πολύ έντονο, το οποίο μα έχει δομηθεί μορφή διαλόγου. Η παροδία ενό παιδικού τραγουδιού στην αρχή, στην περίπτωση τη μετάφραση είναι το φεντεράκι μου, λαμπρό φέγγι μου να περπατώ. Ε, και έπειτα ένα πλήρη κλονισμό, μια διασάλευση, μια παρατοποθέτηση των πάλε ποτέ λυρικών στοιχείων. Πάνω που κάποιο πάει να εκφράσει μια συγκίνηση, τον παίρνει, του φορά μια μουτσούνα και τον πετά μέσα στη μέση του καρνοβαλιού. Γιατί? Επειδή η γενική νόθευση ψευτίζει την ίδια τη συγκίνηση, υπονομεύει τους όρους ανακοίνωσής τη. και για να είσαι ειλικρινής δεν μπορείς παρά να ανέβεις ένα σκαλί παραπάνω, εκεί που θα πρέπει να εξομολογηθείς και την όθευση, να την κατονομάσεις ώστε να γίνει προφανής. Παρά αυτά, υπάρχει μια καθόλου καρναβαλίστικη πικρία, η οποία κυλάει από κάτω και η οποία πότε-πότε, σπάει τον πάγο και βγαίνει στην επιφάνεια. Και τότε, όπως πολύ συχνά συνέβαινε στον Καριωτάκη, εκείνο που βγαίνει είναι ένα διάγραμμα καθαρής συγκίνησης, όπου η ειρωνία απλώς λίγο το υπογραμμίζει, λίγο το τονίζει παραπάνω. Έτσι, την ίδια περίπου εποχή, ο Λαφόργγκ γράφει το αραμπέσκ της δυστυχίας». Αγαπηθήκαμε τρελά Βουβά χωρίξαμε Είχε λήξει Σαν εξορία είναι η πλήξη Και με κρατούσε μακριά Τι κάνουμε Τα νιάτα εκείνη Που χάθηκαν Την κουρασμένη ψυχή μου εγώ Πώς με βαραίνει Το παλιό κρίμα Ο κατεσχήνη Καθένας μόνος του σκληρό Μετά από χρόνια θα προκύψει Κι η ίδια θα μας πεδεύει τύψη αν όσο ήταν στο Στον κρανωτέλ τουρίστες, ξένοι, νόμιμα ζεύγη, άκου, ξυπνούν. Οι πόρτες όλες, πώς χτυπούν, μόνο η μοίρα μου πεθαίνει. Καταλαβαίνεις, όχι, αλλά τα μάτια της λένε είναι κρίμα. Κανείς δεν κάνει πρώτος βήμα. Χωρίσαμε, τόσο τρελά. Κάλπικο, κόλπο, αν δεν βρεθώ στα γόνατα. Αν πλάι μου. Να οι που ξέρω. Να πως αγαπώ. Αυτό λοιπόν, είναι μελόδραμα. Και μάλιστα όχι με τον τρόπο που λέγαμε την άλλη φορά ότι ήτανε μελοδραματική αγμάτωβα, αλλά με τον τρόπο που είναι μελόδραμα ένα κινηματογραφικό μελόδραμα. Γιατί. Διότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτό το βαριτικό πεδίο, η συγκίνηση υπέστη όλο τον κατηγισμό ψευτίσματος που κυκλοφορούσε γύρω της. Και εδώ τώρα παίζεται το αν κάποιος είναι ή δεν είναι στα ποιητή. ποιητής. Παίζεται αν θα μπορέσει να αντέξει και να διαχειριστεί αυτό το ψεύτισμα έτσι ώστε να το θεραπεύσει και να βγει και από πάνω. Ή αν θα υποκύψει και σιγά σιγά θα καταρρεύσει σε αυτό το οποίο πολύ συχνά διαβάζουμε σήμερα. Ο λαφόργ, ο οποίος έζησε μια πολύ σύντομη ζωή, ένα χρόνο ή δύο πριν πεθάνει, έκανε αυτό το άλμα. Πήρε μερικά παλιά του κομμάτια, τα ανακάτεψε θα λέγαμε με την καθαρή νερή που ακούσαμε στη θρηνοδία του Λόρδου Πιερότου και έβγαλε ένα σαν μουσικό έργο με διαταραγμένες τις μορφές του αλλά πολύ έντονα ρυθμικά στοιχεία το οποίο συνερούσε και τις δύο πιθανότητες να ψευτίσουν τα λόγια σου. Συνερούσε την πιθανότητα να γίνουν υπερβολικά κλωουνίστικα και την πιθανότητα να γίνουν εντελώς μελοδραματικά. Και συνερώντας πετύχει ένα μείγμα που ήταν κάτι περισσότερο από τα συστατικά του. Πετύχαινε μια νέα διάλεκτο της συγκίνηση από την οποία στην ουσία ξεκίνησε το ριάκι, το οποίο σε εδώ πέρα πλημμύρισε... Και έγινε ποτάμι και επίτα το θάψανε με τον Καριωτάκη. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.